Στοίχη 19-37. Μαρτυρία του Ιωάννου περί εαυτού και περί του Μεσσίου. 19. Και αυτή είναι η μαρτυρία που έδωκε ο Ιωάννης όταν έστελαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτας για να τον ερωτήσουν. Συ ποιος είσαι. Είσαι ο Μεσσίας. Είσαι κάποιος από εκείνους που θα έλθουν πρωτύτερα από αυτόν. 20. Και ομολόγησε και δεν ιρνήθη. Και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. 21. Και τον ρώτησαν «Τι είσαι λοιπόν και τι συνάγεται από την άρνησή σου αυτήν? Είσαι ο Ηλίας, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί πρώτου Μεσίου». Και ο Ιωάννης είπε, «Δεν είμαι. Είσαι εσύ ο προφήτης που προανήγγειλε ο Μωυσής». Και απεκρίθη, «Όχι, ούτε ο προφήτης περί του οποίου είπε ο Μωυσής είμαι». 22. Κατόπιν λοιπόν των επαναλημμένων αυτών αρνήσεων του είπαν εκείνοι, Ποιος είσαι. Υπέ μας για να δώσουμε ένα απόκριση εις που μας έστειλαν. Τι λέγεις για τον εαυτόν σου. 23. Είπε ο Ιωάννης. Εγώ είμαι φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά στην έρημον και λέγει, καθώ είπε ο Ισαΐας ο προφήτης, κάμετε ίσιον των δρόμων από τον οποίο πρόκειται να περάσει ο Κύριος. Προετοιμάσατε δηλαδή τα ψυχά σας για να δεχτείτε τον Κύριον που πρόκειται να έλθει. 24. Και οι απεσταλμένοι που έλαβαν τώρα τον λόγον ήσαν από την τάξη των Φαρισαίων στου οποίου οποίους το βάπτισμα του Ιωάννου παρουσιάζεται ως καινοτομία. 25. Και ρώτησαν τον Ιωάννην και του είπαν γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού σύ δεν είσαι ούτε ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης? Μόνοι αυτοί θα έχουν δικαίωμα και εξουσία να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ». 26. Τους απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε. «Η εποχή μας είναι η εποχή του Μεσίου και εγώ ως πρόδρομος του Μεσίου βαπτίζομαι νερών. Στέκει δε μεταξύ σας και με το λίγον θα εφανιστεί εκείνος τον οποίον σείς δεν ξεύρετε». 27. «Αυτός έρχεται και θα φανεί στην δημοσίαν δράσην ύστερα από εμέ, αλλυπήρξεν ασυγκρήτως λαμπρότερος και ενδοξότερος πολύ πρωτύτερα από εμέ, ως προαιώνιος λόγος του Θεού» βλεπόμενος και προκυριτώμένο από τους πατριάρχας και προφήτας. Αυτού δεν είμαι εγώ άξιος, ούτως ο τελευταίος δούλο να λύσω το λωρίον του υποδηματός του. 28. Αυτά έγιναν στη Βιθανίαν πέραν από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης εξικολούθη να βαπτίζει. 29. Κατά την άλλη ημέραν, είδαν ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προ Αυτόν και είπε. Ιδού εκείνο που επροφύκεψε ο Ισαία και τον οποίο μα απέστενα ο Θεό για να θυσιαστεί οσαρνείων και σηκώσει με τη σφαγική και θυσία του ολόκληρον την αμαρτία και ενοχή του κόσμου εξαλείφων αυτήν. 30. Αυτό είναι για τον οποίο σα είπα εγώ. ύστερα από εμέ έρχεται άνθρωπο, ο οποίο πολύ πρωτήτερα από εμέ υπήρξε ασηγύνω λαπρότερο και ενδοξότερο, διότι ω Θεό υπήρχε προεμώ. 31. Κι εγώ ίδιος δεν τον ήξευρα, ούτε υποπτευόμην ποτέ ότι αυτός είτο ο Μεσσίας. Αλλά δια να γίνει γνωστός και φανερός τους Ισραηλίτας, δι' αυτό ήλθω εγώ και βαπτίζω εις τα νερά αυτού του Ιορδάνου. 32. και έδωκε μαρτυρίαν ο Ιωάννης και είπε ότι «Έχω ήδη το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανόν και έμεινε επ' αυτού και διαρκώς και ουχή όπως στους προφήτας, οι οποίοι προσκέρου μόνον επνέψεις του πνεύματος ελάμβανον. 33. Όπως εις, έτσι και εγώ δεν τον εγνώριζα ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά ο Θεός, που με έστειλε να βαπτίζω με απλούν νερόν, εκείνος μου είπε, «Εις όποιον το Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει μονίμος επ' αυτού, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιον». «και αυτός χορηγεί τας δωρεάς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή του λαμβάνοντας το βάπτισμά Του». 34. «Πράγματι δε, εγώ είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει από Αυτόν και έχω δώσει μαρτυρίαν ότι Αυτός είναι ο ενανθρωπής σα του Θεού». 35. 35. «Κατά την άλλη ημέρα έστεκε πάλι ο Ιωάννης στο συνηθισμένο μέρος που εκείρηται και μαζί του ήσαν και δύο από τους μαθητάς του». 36. Και αφού παρατήρησε με βλάβη τον Ιησούν που τη στιγμή εκείνη επεριπατούσεν, είπεν. Ιδού το αρνίον το οποίο παρέδωκεν ο Θεός πατήρ του Ισθησίαν εξελαστήριων υπέρ ημών. 37. Και οι δύο μαθητέ ήκουσαν αυτόν να λέγει ταύτα και οικολούθησαν τον Ιησούν.